Φίλες και Radio Music Heaven, καλησπέρα σα! Είναι η εκπομπή X Libris στα μικρόφωνα του σταθμού ο Μιχάλης, Mike Book Lover και εδώ πέρα είμαστε αυτό το απόγευμα της Κυριακή. Να σα κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο. Δίχωρο με την κουβεντούλα μας που σχετίζεται φυσικά με τι άλλο, με τα βιβλία που διαβάζουμε ή που θέλουμε να διαβάσουμε και φυσικά κυρίω για θέματα που απασχολούν εμάς τους ε, αναγνώστε. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή η εκπομπή να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να ε, μιλάμε, να μαθαίνουμε νέα και ε, καινούργια πράγματα και εσείς από τον παραγωγό της εκκομπής, αλλά και παραγωγό από τους ακροατές γιατί αυτή είναι η μαγεία του διαδικτυακού ραδιοφώνου είναι πολύ πιο εύκολο από ποτέ να έχουμε άλλη επίδραση δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να επικοινωνούν οι ακροατές με τον παραγωγό και έτσι να είναι πιο ομφιδρομή αυτή η σχέση. Να καλείς πυρίσω, εδώ πέρα και τους πρώτους μας ε, ακροατές που μαζίνουν. Να στην Έλληνα, την Έλληνα συγγνώμη, και το Σάκη Κουρουπό, το γνωστό συνθέτη, ο οποίος είναι και μέλος του Music Heaven και φανατικός, θα έλεγα, ακροατής της ε, εκπομπής. Σήμερα ε, θα πούμε διαφορά θέματα σχετικά με τα βιβλία που... Πρόκειψαν από κάποιε ερωτήσει, μάλλον ε, στην προηγούμενη εκπομπή. Ε, αν θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή έχουμε ασχοληθεί με τα βιβλιοκαφέ με αγαπημένες μας, μας μέρη που συνδυάζουν καφέ και βιβλία ε, και Κάποιε ερωτήσει έδωσαν τη θεματολογία της σημερινή εκπομπή. Από, από μουσική επένδυση, φυσικά θα έχουμε κλασικές συνθέσεις οι οποίες ε, σχετίζονται με τι άλλο με το καλοκαίρι. Ιούνιος και 7 Ιουνίου είναι η πρώτη ε, καλοκαιρινή εκπομπή ε, του εξλίμπριες και όχι το στοθμό από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει καλοκαιρινέ εκπομπές στο στοθμό η πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή για το εξλίμπριες και φυσικά δεν θα είναι και η τελευταία πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα Που πούσαμε το πολύ γνωστό Καλοκαίρι του Αντώνιου Βαλντι από τις τέσσερις εποχές ε, Δυστυχώ λόγω ε, λάθος Ακούσαμε πρώτα το δεύτερο μέρος Το Αντάτζιο Θα ακούσουμε στη συνέχεια το πρώτο μέρος Θα ακούσουμε ε, όλο το έργο σήμερα Βαλντι δεν είναι μόνος που έχει γράψει για το καλοκαίρι Έχουν γράψει ε, και άλλοι Και θα ακούσουμε φυσικά και τις α, δικές τους α, συνθέσεις α, σήμερα Και είναι αυτά που λέγαμε για το διαδεκτικό το ραδιόφωνο ο φίλος μας, ο Σάκης Μιακίνικ στο chat ε, μας θυμίσει και, το, ε, και την εκδηλώση που τρέχει μάλλον την τελευταία ε, μέρα σήμερα στο μπαζάρ βιβλίου στο κήπο του μαγαρού ε, Μουσικής Αθηνών ένα φιλανθρωπικό, ε, ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα μπαζάρ ε, έχετε εδώ Πλεονέκτημα δεξέγεται σε ένα από, από τα ωραία κατά την μου άποψη μέρη της Αθήνας στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής και... Ε, Μέχρι σήμερα, ήταν, ξεκίνησε στι 4 του μηνό και θα είναι μέχρι σήμερα το βράδυ στι 9 η ώρα. Ε, εκεί πέρα, όλα τα βιβλία διατίθενται με ένα ευρώ και είναι βιβλία των εκδόσεων του ΔΟΛ, ε, δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκι, γνωστό. Και σκοπό είναι να ε, είναι φιλανθρωπικό σκοπό και γι' αυτό διαθέτουν όλα τα βιβλία ε, με. Ε, το συμβολικό αντίτιμο του ενόσαυρό, στόχο να ε, συγκεντρωθούν ε, ε, κάπου πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ κάποια τέλο πάντων. Και σήμερα και στην όπως όπω και χθε. Είχε συναυλία αλλά και σήμερα έχει συναυλία. 9 το βράδυ, 1 και 4 για την ακρίβεια. Μόλι τελειώσει έχουν και συναυλία με, το με του Δημήτρη και σταματήκοντα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχετε ε, πάει ακόμα, είναι μια καλή ευκαιρία μετά τη λήξη τη εκπομπή. Τέλο πάντων, είστε ε, κάπου έξω και μα ακούτε. Θα μπορούσατε, προλαβαίνετε ακόμα να πάτε ή μπορείτε να πάτε μετά τη συναυλία ε, καλοκαίρι είναι και ξεκίνησαν συναυλίες και εδώ στην Πρέπεζα τρέχει το ε, Jazz Festival το 13ο Jazz Festival της πόλης ε, ξεκίνησε την παρασκευή, ε, χθε και σήμερα θα ολοκληρώσει. Βέβαια, ε, είπα, είπα καλοκαίρι. Σα έβαλα και τη σύνθεση του Βιβάλδη. Αλλά μην το καλοκαίρι, Μπουρίνι. Χθε το βράδυ έριξε μια μεγαλοπρεπέστατη βροχή και σήμερα χάλασε και το μεσημερινό μπάνιο. Πολλών καθώ ε, ένα μπουρίνι με... λίγο, λίγο, αλλά εντάξει, βροχή όπως και να το κάνουμε ε, κάπου ε, δεν ήταν και το ιδανικό Σαββατοκυριακό για αρκετούς ε, εδώ πέρα εν πάση περιπτώσει όμως όπως θα διαπιστώσετε και στις μουσικές συνθέσεις ε, παίξουμε κάποια κομμάτια όπως και στο τρίτο μέρος το του καλοκαιριού του Βιβάλλτη τι κατεγίδες Είναι οι καλοκαιρινέ κατεγίδες είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο, ίσως όχι τόσο συνδεθαμένο με το δικό μας α, κλίμα, αλλά οπωσδήποτε στη Βόρειο Ευρώπη είναι πολύ πιο συνηθισμένο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος από το καλοκαίρι των τεσσάρων έποχων του Βιβάλντι. το το πιο γνωστό, ίσω η πιο γνωστή κλασική σύνθεση που φέρει τον τίτλο του καλοκαιριού. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι και το 2 δεύτερο τη σύνθεση καλοκαίρι του Αντώνη Βάλτι από το έργο του «Οι τέσσερις εποχές». Και να είμαστε εδώ πέρα με, στην παρέα του Ready Music Heaven και ήδη έχουμε αρχίσει τη συζήτηση να καλυσπερίσουμε και την Ascend Dream η οποία μόλι μπήκε στην παρέα μας και έχετε όλοι τις καλησπέρας της. Λοιπόν, σχετικά με την εκδήλωση, όπως μα πληροφορήσε και εδώ ο Σάκη στο τσάτ, είχε πάρα πολύ κόσμο όταν πήγε και επειδή περισσότεροι Ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό παρά για τα βιβλία. Ε, δεν μπορούσε εύκολα να βρει το βιβλίο που, ε, που θέλει. Και εντάξει, με ένα ευρώ του βιβλίου, να σα πω και εγώ, ε, δεν θα, θα κρατιόμουν. να, ε, πάση περιπτώσει, ε, ε, είναι αυτά που λε ότι αφού είναι για καλό σκοπό, δεν βαριέσαι. Ε, Α μην. Ε, να μην κρινιάζουμε και πολύ έτσι δεν κάνει όσοι είσαν λοιπόν εκεί και καταφέρατε και βρήκατε και κάποιο βιβλίο που σας διάφερε, ακόμα καλύτερα ή θέλος αγοράστε ένα βιβλίο και δώστε το καπού αλλού χαριστό ή αφήστε το να κυκλοφορήσει ελεύθερο όπως θα πούμε και σήμερα στην, στην εκπομπή θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτά τα θέματα δεν ξέρω. Καταρχάς να πούμε λίγο ξέχασα να καλείς και να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούνε ε, μέσω του Live24, όπου και εκεί το Radio Music Heaven έχει την ε, μουσική του παρουσία. Οι ε, τροπιακρόσεις, είπαμε, τόσο το Live24 φυσικά, είναι κατευθείαν και από τη σελίδα της ε, εκπομπής ε, του σταθμού συγνώμη το musichaven.gr και από εκεί πέρα λοιπόν μπορείτε να ακούτε και φυσικά να επικοινωνείτε και με την εκπομπή υπάρχει ένα ειδικό πεδίο για να πούμε για το στόρο όπου γράφετε το μήνυμά σα και αυτό έρχεται και εμφανίζεται εδώ στην κονσόλα ε, του σταθμού και το βλέπει ο εκάστοτε παραγωγός και, ε, και εδώ μας, α, να μας να το ντροπαλό μας α, επισκέπτη και να το πω και να πω ναι και για όλους ότι όλες οι εκπομπέ έχουν ανέβει στο αρχείο. Ε, όλες έχουν ανέβει και χρησιμοποιώ το site Internet Archive, ένα δωρεάν site που ε, ανεβάζει όποιος θέλει να διαθέσει το περιεχόμενο του να το έχουν ε, όλοι. Σαν παρακαταθήκη θα λέγαμε για όλη την ανθρωπότητα, να γίνω και λίγο λιμόλο δραματικός, θα... Ε, δώσω ε, αν θέλετε θα σου δώσω ένα link ένα σύνδεσμο μετά το σε εκεί που ανεβαίνουν οι ηχογραφήσεις στο facebook και στο google plus θα βάλω και ένα σύνδεσμο αν και φαίνεται από εκεί για να βρίσκεται γενικά τις ε, εκπομπές μου. Καλησπέρα όμω και στον τρόπο ε, επισκέπτη και τώρα ε, ο ίδιο ένας ο τρόπος, να τον βάλουμε μπροστά. Όλος ο τρόπος είναι μέσω του Facebook φυσικά να μας στέλνετε ε, οι εκπομπές του Magic heaven έχουν τη δική τους σελίδα στο Facebook. Μπορείτε να συνδεθείτε εκεί πέρα σε αυτό το δημοφιλές μέσω κοινωνική δικτύωσης και εκτός του να κάνετε like φυσικά, όπως λέμε, όπως σα αρέσει η σελίδα, μπορείτε από εκεί να στέλνετε και μηνύματα και να σχολιάζετε τις ε, αναρτήσεις τη σελίδα. Και τέλος, ο καλύτερος, εντάξει αυτό θα το κρίνετε εσείς, ο ένας τρόπος που εμείς τον προτείνουμε να και γιατί προσφέρει πραγματικά άμεση επικοινωνία είναι να γίνετε μέλη του Music Heaven, είναι απλή και δωρεάν η εγγραφή και να συνδεθείτε στο chat. Έχουμε ε, real time, πραγματικού χρόνου δηλαδή, ε, ζωντανό να το πούμε αλλιώς ε, chat ε, και αυτή τη στιγμή που κάνω την εκπομπή έχω το αυτό χρόνο και βλέπω και τη συζήτηση που γίνεται και στο chat και από εκεί και εσείς μπορείτε να παρεμβαίνετε σε όσα λέμε στην Κουμπίν και να δίνετε τις δικές σας ιδέες ή θέματα που θέλετε να πούμε να σχολιάζετε αυτά που λέει ο παραγωγός όπως κάνουν τώρα ο φίλο μας ο Σέξ Γκρουπος και η Ασεντρι και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια Πάμε να ακούσουμε όμως και το τελευταίο μέρος, την καταιγίδα όπως είναι γνωστό, το τρίτο μέρος από το καλοκαίρι τέσσερις εποχές του Αντώνιου Βιβάλτη. Και με αυτό ολοκληρώσαμε την ακρόαση του καλοκαιριού του Λεστάτη ε, του Αντώνιου Βιβάλτη από το ρεκό του «Η τέσσερις ε, αποχές». Και ελπίζω ε, να σας άρεσε ο Αντώνη Βεβάλτη. Νομίζω είναι το ίτα σε εποχές του Βεβάλτη. Είναι το πρώτο που μας έρχεται στο νου όταν μιλάμε για κάτι εποχικό στην κλασική μουσική. Και είναι και αρκετά δημοφιλής ε, η συνθέση. Ειδικά αυτά τα κομμάτια τα γρήγορα να το πω έτσι. Αυτά που είναι τα Αλέγκρο και τα Πρέστο. Κομμάτια που είναι σε αυτή τη συμφωνία. Είναι, και έχουν χρησιμοποιηθεί ε, κατά κορών σε σε διευμίσεις äh, και σε άλλους... Äh και σε συναυλίες το ακούμε συχνά είναι πάρα, πάρα πολύ δημοφιλή. Θα ακούσουμε όμως και άλλα το οποία δεν είναι τόσο δημοφιλή αλλά αναφέρονται στο καλοκαίρι και νομίζω ότι αξίζουν μία θέση στις α, μουσικές σας α, ακροάσεις. Είχαμε για ε, να επιστρέψουμε μας στα θέματα μας είχαμε πει αν θυμάστε τις, την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το θέμα μας για τον Καφέ και τα βιβλία, μέρη ε, που συνδυάζει πολύ ωραία τον καφέ σου με το βιβλίο. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια ξεχωριστή αναφορά στο cup-cup, στο εργάλεο, σε αυτό το ε, καφετέρια, αλλά και φαγητό. Τέλο σε αυτό το πολύ χώρο, ίσω θα τον το, το έλεγε κάποιο, πα περιπτώσει, που κάθε φορά έχει ένα θεματικό ε, μια θεματική οργάνωση, θεματικό μενού θεματική διακόσμαση ε, σύνδεση από κάποιο γνωστή σειρά βιβλίο. Τώρα αυτή την εποχή εκείνο που τρέχει είχαμε πει είναι από το ε, τηλεοπτική σειρά Game of Thrones που βασίζεται στα σειρά βιλίων του George Martin A Song of Ice and Fire ή το τραγουδί τη Φωτιάς και του Πάγου όπως το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά και πάρα πολύ καλά έχουμε. Εκεί λοιπόν Συντήθηκαν οι τυχεροί των ε, εκδόσων Μετέχμιο. Ε, το ο, Μετέχμιο εξέδωσε το τελευταίο βιβλίο του Μάρτιν, ο των Επτά Βασιλείων από τη σειρά πάλι του ε, τραγουδιού της Φωτιάς και του Πάγου. Βέβαια όχι ακριβώς έτσι, ε, αλλά αυτό το βιβλίο είναι ένα... Πρίκουελ, να το πούμε έτσι, ε, ένα βιβλίο που διαδραματίζεται πριν τα γεγονότα που αναφέρονται στη σειρά των βιβλίων του Μάρτιν και είναι της μόδας όπως έχετε πιστώσει τα τελευταία, τα τελευταία δεκαετία πλέον θα έλεγα ε, και στη στενή αλλά πλέον και στα βιβλία εμφανίζονται ε, τέτοιου έργα έργα όπως διαμαρτυρήθηκαν, διαμαρτυρούνται ε, μάλλον αρκετοί οπόδοι της σειράς. Στην Σε τελειώσει πρώτα ο Μάρτιν, λέει, τη σειρά, το, την κυρία σειρά και μετά να γράψει κανένα πρίκουλ. Ε, δεν ξέρω, πείτε μας τις απόψει σας ε, επ' αυτού και θα τι ε, αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν εκεί πέρασε ε, το μετάχημα με την ευκαιρία της έκοδος αυτού του βιβλίου. Ε, δύο Ιουνίου αν δεν απατώ με, κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά, εννοείται, από τι εκδόσει μετέχμιο, έκαναν μια ξεχωριστή εκδήλωση, ένα διαγωνισμό και μια ξεχωριστή εκδήλωση για του 40 τυχερού του διαγωνισμού στο Καπ. Καπ, όπου είχαν διάφορα καλούδια να το πω, από, από υποτίθεται τι περιοχέ του. Τη σειρά του Κουάστερο, των 7 Βασιλείων ε, συγκεκριμένα και είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχει και ε, όλο το βιβλίο που περιγράφει με συνταγέ ε, ε, εμπνευσμέ από αυτά που περιγράφει, από τα φαγητά που περιγράφει ο Jord Martin στη σειρά του και έτσι οι τυχεροί αυτοί λοιπόν, πιστεύω ότι απόλαυσαν, πήραν πρώτη τη τυχερία του στολίου και απόλαυσαν και παιδί έχω πάει μπορώ να πω ότι είναι ε, πολύ, ε, πολύ καλή η κουζίνα του ΚΑΠ αλλά και τα ποτά και τα ροφήματα που προσφέρουν εκεί. Προσωπικά ναι, είναι η περίοδος που διαβάζω και τη σειρά, τελειώνω το δεύτερο βιβλίο ε, μπορώ να πω ότι εμένα που μου αρέσει αυτό το Σιλβίου ε, σε κρατάει και ε, σε, σε κρατάει ερκετά καλά μέχρι στιγμής και εντάξει δεν είναι Εξίσου όλα τα σημεία, ανάλογα και ποιον ήρωα συμπαθήσει ή δεν συμπαθήσει περισσότερο, κάποια σημεία είναι πιο ενδιαφέροντα, ε, κυρίζει μακονιά παγωνία της σελίδας, κάποια όχι τόσο ενδιαφέροντα, αλλά αυτό υποθέτω είναι ανάλογα ποιον ήρωα συμπαθείς ή όχι. Αλλά όπω έχει πει και ο ίδιος ο Μάρτιν και πολύ συχνά στεεύονται οι υποδοί του, ε, μη πολύ συμπαθείτε τους ήρωες γιατί τους σκοτώνει γρήγορα ο Μάρτιν ε, και εντάξει, στην αρχή είμαι ε, ακόμη. Ε, πάντως, μια ε, ε, και μες στο διαδίκτυο αν θέλετε να διαβάσετε ε, περισσότερα ή λίγο πιο αναλυτικά, ε, νομίζω, εγώ ε, ε, προσωπικά βρήκα ένα άρθρο σχετικό της ε, Μαρίας Παπάς του Λάιφου ε, για τη συνάντηση αυτή που θα το θα έχουν και άλλοι σχετικά άρθρα με τις... Ε, Συναντήσει. Πάμε όμως να ακούμε το κομμάτι μας. Ε, Περνάμε αρκετά χρόνια μπροστά βέβαια με αυτό το κομμάτι αλλά έτσι να εναλλάσσουμε λίγο για ακούστε το. Ήταν το «Summertime» του George Gershwin από την όπερα του Porgy Bess. Αν θυμάστε, έχουμε ξαναβάλει αποσπάσματα από την όπερα αυτή, μια στην εκπομπή μα για το ρατσισμό, μια αρκετά αμφιλεγόμενη στην εποχή τη. όπερα. Νομίζω ότι σήμερα έχει αναγνωριστεί η αξία της. Εν πάση περιπτώσει, να, να πω εδώ για το να κατασπιρίσω καταρχάς την ΡΕΑ 31 η οποία μέσα ακούει και αυτή και να πω στον τρόπο λάβος και που επικοινώνησε προηγουμένως, ο, αν και βρίσκεται στο, α, facebook, αν έχει, την εκπομπή μα στο facebook, έχει βάσει μία ανάρτηση με το σύνδεσμο που μπορεί να βρει όλες τις α, εκπομπές τις οποίες έχουμε ηχογραφήσει. Ε, νομίζω ναι, ε, όλες τις εκπομπές του α, Ex Libris και οι υπόλοιποι δηλαδή μπορείτε να τι βρείτε από εκείνη από τις πρώτες εκπομπές που ακούτε, αν έχετε χάσει κάποιε καθόλου απίθανο. Αυτό είναι το καλό με την τεχνολογία. Άμεσα οι εκπομπές ανεβαίνουν και σε ένα διαδίκτυο που μπορείτε να τις ακούτε και νομίζω δεν πρέπει να έχω χάσει κάποια κουμπί, Όλες όσες έχω κάνει έχουν ανέβει εκεί και μπορείτε να ακούσετε από διαφορετικές ηχογραφές, από διαφορετικές εποχές. Μα κάνει να αρέσει τόσο πολύ που να θέλετε να ακούτε και τις ε, Και ε, να συνεχίσουμε όμως με, την, ε, με τα νέα μας εδώ πέρα, με τα θέματά μας. Είχαμε πει... Ε, σας είπα προηγουμένω πάλι για το ειγουρισμό για τους τυχερούς αυτούς και όσοι στεφάν τη έχει ανεβεί και ένα χιουμοριστικό όσο ε, μόνο παρακολουθεί της στην τηλεόραση ε, σε αυτούς θα κάνει περισσότερη εντύπωση ε, εγώ έχω το κακή μη καλή ανάλογα πως το βλέπει κανείς συνήθεια ε, να, να προσπαθώ τουλάχιστον να μην βλέπω τη σειρά ή την ταινία πριν διαβάσω το βιβλίο ε, γιατί το, για το, για το σπανίως θα διαβάσω βιβλίο αφού ε, δω πρώτα την ταινία ή τη σειρά ε, γιατί ε, υποθέτω γιατί είμαι άνθρωπος περισσότερο της πλοκής ε, και να πούμε τραβάει περισσότερο σε ένα βιβλίο είναι η πλοκή του επομένως ε, αν εκεί πέρα η πλοκή έχει αποκαλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ε, κάπου χάνω το ενδιαφέρον μου για το βιβλίο. Το αντίθετο βέβαια φυσικά δεν συμβαίνει, οφού έχω διαβάσει το βιβλίο. Συνήθως έχω και την περιέργεια να δω την αντίστοιχη σειρά ή ε, βέβαια, πολλές φορές έτσι όπως γίνεται, η μεταφορά των ταινιών, των βιβλίων σε ταινίε ή σε σειρές, ελάχιστη σχέση έχουν με την α, πραγματικότητα. Δεν πρέπει να το με το original, με το πρωτότυπο κείμενο του βιβλίου, που μόνο δεν κινδυνεύει και πολύ να σου αποκαλύψουν την, α, την πλοκή. Ε, Δείτε παραδείγματος, πόσο, το έχουν πει πολλές φορές, πώς έχουν ταλαιπωρηθεί παλαιότερα στις χρυσέ εισαγωγικά εποχές του Χόλιγουντ, τόσο η ελληνική μυθολογία και η ιστορία, ε, έτσι καμία σχέση, και όσο και τα βιβλία του Ιουλίου Βέρν, α πούμε, πώς έχουν ταλαιπωρηθεί από το Χόλιγουντ. Ε, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, αυτό δεν μα ε, πτωεί. Ε, καλοκαίρι έρχεται Λέμε τώρα ξέναμε, και κάποια αμφιβολία όπω του έπισε το σημείο μπορεί να δεν τους, α, αρέσει Αλλά οι όλοι... Ε, τα στον... δεδομένα προ τα και δείχνουν. Ε, καλοκαίρι και ο ίσω να βρούμε λίγο περισσότερο χρόνο, διαβάσουμε περισσότερο και θυμάμαι. Όταν ήμασταν μαθητέ ακόμη, παιδιά. Α, ένας από μια από τι κυριότερε πηγέ βιβλίων για το καλοκαίρι ήταν α, η βιβλιοθήκε των φίλων μα. Ε, Συνήθω ε, κοινε τι εποχέ. Ε, Πολλά βιβλία τα δανειζόμασταν, τα ανταλλάσσαμε με του φίλου μα και κυρίω τα δανειζόμασταν ο ένα από το άλλο να τα ε, διαβάσουμε. Βέβαια, με μεγάλο αριθμό βιβλίων συνήθω ήταν ο ίδιο, ήταν στάνταρτα βιβλία που έπαιρναν όλοι δώρα στα παιδιά τότε. Αλλά εντάξει, ε, ευτυχώ πάντοτε υπήρχε και το διαφορετικό και έτσι υπήρχε αρκετό υλικό για δανεισμό και ανταλλαγή και για επιστροφή και οι μερικοί το ξεχνούσαν να τα επιστρέψουν ποτέ δεν τα πέθευσαν σε καλή κατάσταση Υπάρχουν, όλοι έχουν οδηγηθούν θλιβερές ιστορίες για αυτό και παλαιότερα. Και στο spoiler.gr έχουν ανεβάσει ένα σχετικό πολύ χιουμοριστικό βίντεο και να το δείτε. Αλλά και η Ελική στη Χώρα των Βιβλίων έχει κάνει παλαιότερα ένα σχετικό άρθρο. Και στη λέσχη.gr, λέσχη, λέσχη του βιβλίου, έχει συζητηθεί αρκετά το θέμα του, του δανείσματο ή τη ανταλλαγή. Με πάση περιπτώσει αυτό ήταν μόνο εφορμή γιατί με εφορμή το δανεισμό και την ανταλλαγή κάτι είπαμε στην προηγουμένη εκπομπή βρεθήκαμε σε μία αυτή σχετικά με, το, με τις ανταλλαγές των γιλίων σήμερα και φυσικά δεν εννοώ ότι το δανεισμό η την ανταλλαγή με τους φίλους μας έτσι. αυτό ευελπιστώ ότι υπάρχει και σήμερα ακόμα και στι μέρε μας ε, και εντάξει είναι καλό να έχει φίλους και κυρίως έμπιστος φίλους να μπορείς να τους δώσεις τα βιλία σου και να σου τα επιστρέψουν και εσύ να πάρει τα και να τα επιστρέψεις Σε ζητάω για τις ανταλλαγέ δουλειών που γίνονται και τις οποίες τις διευκολύνει το διαδικτύου γιατί ε, μην ξεχνάμε σκοπός του διαδικτύου πέρα το να είμαστε στο facebook και να <laughs> λέμε και να ξέρει ο κάθε επικραμμένος πραγματικά ε, τι κάναμε ένα πάσα ώρα και στιγμή της ημέρας ε, η μαγεία του δεν είναι εκεί, η μαγεία είναι να αντιλούμε πληροφορίες γνώσεις κατά το ένα μέρος και το άλλο είναι να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους από από όλο τον κόσμο από όλο κόσμο που έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ και όσο πάει αφεξάνει αυτός ευτυχώς και έτσι αναφέραμε ε, ε, και το θέμα της ανταλλαγής λίγο δύο κουβέντες είπαμε για το book crossing σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω όπως και για αντίστοιχα ε, και αντίστοιχες δυνατότητες που έχουμε να ανταλλάξουμε βιβλία εν πάση περιπτώσει λοιπόν πριν όμως τα πούμε αυτά πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας Που οποία δεν ήταν ο μόνος που έγραψε εποχές έτσι, ε, εποχές έγραψε και ο Χάιν. και από τις εποχές του Χάιντ θα ακούσουμε <coughs> τα μέρη που απαρτίζουν το ε, καλοκαίρι, όχι όλο μαζί, εν ένα μέρος θα τα ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο ε, μέρος την εισαγωγή στο καλοκαίρι από τις εποχές του Χάιντ. ra Mit scharfen lauter rufe er zur neue Tätigkeit, die in Ausgeruten. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο μέρος από το καλοκαίρι, του, από τις εποχές του Χάιντιν και με, τί, με τίτλο «Ο Χαρμόνος Μοσκός» είναι το πιο ε, καθαριβουσιανήκα, θέλετε «Ο Χαροπός πιμένας; Δεν ξέρω πώς το προτιμάτε, ανάλογο ίσως και την ε, ηλικία πάει αυτό. Να καλησπέρισαι όμως και τον Κώστα, ο οποίος τον Κώστας 65, μέλος του σταθμού μας, και παραγωγό βέβαια με την ε, αγαπημένη του εκπομπή. Η μουσική δεν έχει όρια και ελπίζω... Να εσεί να έχετε περισσότερε ευκαιρίε να την ακούτε, γιατί ο να ομολογήσω ότι υποχρεώσει γενικά μου τρώνε τι καθημερινέ μου και έτσι ελάχιστες ε, εκπομπές των φιλμ παραγόντων του Music Heaven μπορώ και καταφέρνω και ακούω. Εν πάση περιπτώσει, όμω, συζητάμε εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση για, τις, για το δανεισμό και κυρίω για τι ανταλλαγές των βιβλίων και πώ αυτέ. Έχουν αλλάξει μέσω αλλάξει. Έχουν μεταμορφωθεί, θα μπορούσα να πω, με τη χρήση του διαδικτύου. Η, η πρώτη προφανής ερώτηση είναι μα γιατί δεν το πιο απλό είναι μέσω του Facebook ας πούμε, ή γενικά των κοινωνικών δικτύων ή ακόμα. Εκόμα εδώ σε οποιοδήποτε φόρουμ ε, συμμετέχουν δύο άνθρωποι μπορεί άνετα να κανονίσουν και να ε, συναντηθούν ή να στείλουν ο ένας τον άλλον τα ε, βιβλία τους να τα ανταλλάξουν. Και πραγματικά σε οποιοδήποτε φόρουμ, ειδικά αυτά που έχουν κάνουν με το βιβλίο να ε, μπείτε θα δείτε ότι κάπου σε κάποια γονίτσα ή ακόμα και σε κεντρικό σημείο θα υπάρχει ένα θέμα που θα λέει ε, ανταλλάσσουμε βιβλία ή χαρίζουμε βιβλία ή ξέρω εγώ, κάπως έτσι θα, θα είναι ή δανείζουμε βιβλία. Υπάρχουν ε, ε, και είναι ο πιο απλός, δεν ξέρω είναι ο πιο απλός, σίγουρα είναι ένα από τους πιο... Δημοφιλή ε, τρόπος Αυτό δεν διαφέρει βέβαια πολύ από τον μέχρι σήμερα γνωστό τρόπο, δηλαδή μέσω του ενός πιο στενού να το πούμε έτσι, κύκλου φύλων, με, με, μέσω των οποίων μπορούμε να τελάσουμε τα βιβλία μας ε, Δεν ξέρω πώ συμμετέχετε σε sites σαν το Reads. Εκεί πέρα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα με την έννοια ότι σχέση με ένα γενικό κοινωνικό δίκτυο σε σχέση με το Google Plus ή το Facebook, σε σχέση λοιπόν με ένα δίκτυο στο Goodreads έχετε άμεση πρόσβαση και στη βιβλιοθήκη, να το πω έτσι, των φίλων σας. Δηλαδή βλέπετε ποια βιβλία έχουν οι φίλοι σας στα ράφια τους και μπορείτε να τους τα ε, ζητήσετε, να τα δανειστείτε ή να τα αντελάξετε κάτι άλλο. Ε, και αρκετοί το κάνουν πιο οργανωμένο, δηλαδή έχουν ε, στη βιβλιοθήκη τους, ε, δημιουργούν το αντίστοιχο ράφι. Ε, το ράφι, δηλαδή μην νομίζετε, είναι... Αυτό που λέμε tag στην ετικέτα, στα υπόλοιπα διεκτικά site. Κάπως έτσι δουλεύει και το ράφι στο Goodreads. Με σας τρομάζει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εκεί πέρα να την αρκετή έχουν και ράφια, ε, ειδικά με... που επισημαίνουν τα βιβλία που έχουν προσανταλλαγή η ε, για να τα δανείσουν ας πούμε αν και ε, σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθω ανταλλαγέ ε, γίνονται ε, τώρα αν ε, πάμε ένα, ένα βήμα πιο πάνω ε, πάμε σε πιο, ε, σε πιο εξειδικευμένα mm. να το πούμε έτσι πράγματα ε, πάμε δηλαδή σε εξειδικευμένε εφαρμογές, εξειδικευμένα site στους σελίδε, που ο βασικός σκοπός τους είναι να γίνονται ανταλλαγές βιβλίων. Ε, υπάρχει και το, βέβαια να πω εδώ το εξής, το book crossing και το οποίο το, οποίο το αναφέρομαι και στη συνέχεια, δεν είναι ακριβώ ανταλλαγή. Πάει την έννοια του ανταλλάσσου ένα βήμα παραπάνω, έτσι το πάει στο χαρίζος, εισαγωγικά βέβαια. Ε, το χαρίζο αυτό θα δούμε τι ακριβώς είναι. Αλλά ξεκινήσουμε τις πιο εύληπτες, να το πω έτσι, τις πιο κλασικέ Περιπτώσεις ξεκινήσουμε με το ε, καθαρι, ανταλλαγή ε, βιβλίων. Θα ε, έλεγα ότι ε, ένα από ε, τα site... Ε, που είναι τα διεθνή ε, site που είναι εξειδικευμένα στην ανταλλαγή. Βέβαια, συγνώμη, αν μπείτε στο, στο, σε κάποιο ψαχτήρι, σε μηχανή αναζήτηση, έτσι να το πω επίσημα, δηλαδή ε, για το 90% περίπου συννοούμε το Google, υπάρχουν και άλλε μηχανέ αναζήτηση. Το DACTA είναι μια αξιόλογη. So, αν μπείτε και κάνετε. Δώστε σαν όρο αναζήτησης, ανταλλαγή ή ανταλλαγή βιβλίων, θα βρείτε ένα σωρό uh, site, πλατφόρμες κλπ. Κλ. Σελίδες στο facebook και για να ανταλλάξετε ό,τι θέλετε. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μου βοηθάει αυτή η πληθώρα ε, ε, και πώς με... όλη αυτή την πληθώρα site κλπ. με ε, ομάδων ε, θα έλεγα ότι σω δυσκολεύει τις προσπάθεις, τι προσπάθειε, τι διασποντεύει. Βέβαια, συνήθω αυτοί που ασχολούνται ε, πιο εμπεριστατωμένα με αυτά τα πράγματα, με τι ανταλλαγέ βιβλίου, ε, συνήθω διαθέτουν μοκαριασμό σε περισσότερε τη μία πλατφόρμε και έτσι του ίδιου μπορεί να το ανταλλάσσουν. Ε, ο ίδιο άνθρωπο μπορεί να το ανταλλάσσει μέσα από δύο-τρει διαφορετικέ πλατφόρμε και όπου βρεθεί ε, πρώτο, ας πούμε, και όπου βρει πρώτο άνθρωπο να το ανταλλάξει. Ε, θα αναφέρουμε εμεί τις πιο α, πώς να το πω στο Goodreads θα βρείτε σελίδα και στη LESGGR θα βρείτε σελίδα και στο Facebook θα βρείτε σχετική σελίδα είπαμε και ε, σε ένα σωρό ε, θα πάμε λίγο όμως σε πιο ε, στα πιο γνωστά εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα όσα προσφέρει το διαδίκτυο ε, να πούμε, να πάμε στο τραγούδι, να πούμε πρώτα, ε, ε, μάλλον θα πούμε πρώτα για το book much, έτσι το οποίο είναι διεθνές, έτσι ε, και έχει αρκετούς, α, αρκετά α, μέλη, και, αλλά πρώτα ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα πάμε να σας πω Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος από το καλοκαίρι των εποχών του Χάιν αυτή τη φορά. We're was uns belitt. We're talking, and was uns ernährt. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, όχι να είναι απόσπασμα από το δεύτερο μέρος γιατί είναι κάπως ε, μεγάλο, του καλοκαιριού του Haydn και ακούσαμε το χορυδιακό με γενικό με τίτλο ο καυτός Ήλιος. και πραγματικά όσοι είστε, τουλάχιστον στη δική μας χώρα τύχετε σε κάποιο, ε, κάποιο μεσημέρι του καλοκαιριού, όχι σε το σημερινό βέβαια που είναι νευοσκεπές αλλά ε, σε ένα μεσημέρι έξω ή στη θάλασσα πραγματικά θα νιώσετε το, το καυτό του ήλιου. Και να συνεχίσουμε εδώ πέρα ε, με τα site ανταλλαγή. Λοιπόν, θα μου λίγα πράγματα για το Bookmutes, το οποίο πότε γνωρίζω και έχει και, ελλην, και ελληνικού τίτλου και αρκετή. Το χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα. Ε, βέβαια, δεν μπόρεσα να το πείσω κάποιο ε, δεν είμαι μέλο και έτσι δεν μπόρεσα να ψάξω πολύ βαθιά στα φόρουμ του και σε όλα. Δεν μπόρεσα να το πείσω εξειδικευμένο ελληνικό φόρουμ. Τώρα, πώ δουλεύει αυτή η πλατφόρμα ανταλλαγή, είπαμε είναι παγκόσμια. Ε, Ξεκινά με το να προσφέρει κάποια βιβλία που θε να χαρίσει. Εδώ πέρα δεν συζητάμε για ανταλλαγή ένα προς ένα ηγεδανικά συζητάμε για δανεικά, συζητά ολία, το οποίο είσαι διατεθειμένος, να τα αποχωριστείς για πάντα. Έτσι, ή ε, τουλάχιστον, ε, αν όχι για πάντα, μέχρι να αγοράσει μια άλλη έκδοση τους. Έτσι, συμβαίνει και αυτό, κάποιοι δίνουν μια έκδοση του βιλίου για να πάρουν την ε, πιο καινούργια ή την επαιτειακή και κάποια δημιουργία από δώρο να έχουν... Ε, έχουν κάνει δώρο οτιδήποτε, να έχουν το ίδιο βιβλίο σε δυο φορές. Επομένως είναι μια καλή ευκαιρία, δεν το πάθει κάποιο βιβλίο πολύ ή οτιδήποτε, ειδικά είναι κάπως άγνωστη η οτιδηποτε ειδικα κάνει καπως αγνωστη προελευση του, το κρίζα που το πήραν και λοιπά, μπορείς να το κάνεις έτσι. Ε... Μετά, αφού γνωστοποιήσεις ποιο βιβλίο ή ποιο βιβλία ενδιαφέρει σε να δώσεις, ε... Διάφοροι άλλα μέλη του Bookmatch ε, σου προτείνουν κατά κάποιο τρόπο, δηλώνουν πιο ότι ενδιαφέρονται και ε, εσύ μετά στη συνέχεια επιλέγει που θα το στείλει και λαμβάνεις πόντου. Δηλαδή στέλνει το βιβλίο σου και λαμβάνει πόντου. Ανάλογα με έχουν κάποια συστήματα και πέρα από απολογίσουν τους πόντους, ε, λαμβάνεις πόντους για τα βιβλία τα οποία ε, έστειλες. Και τώρα τι κάνεις με αυτούς τους πόντους. Με αυτούς τους πόντους τους χρησιμοποιείς για να ζητήσεις με τη σειρά σου ε, βιβλία ε, από άλλους. Έτσι. Ε, επομένως, την ουσία είναι ένα σύστημα που διευκολύνει τις ανταλλαγές ε, κάνοντάς ε, τις το βιβλίο ένα μπροστά φυσικό μέσο και αντικαθιστούντας ένα είδος ε, νομίσματος, είναι μια, μια αξία, να μην το πω νόμισμα, η χρηματική μια αξία, ε, την οποία την ανταλλάζει την αξία αυτή με κάποια άλλα βιβλία που σε ενδιαφέρουν. Έχει, έχει πω με αρκετά οπαδός. Βέβαια υπάρχει και ένα προ... Πρόβλημα, εντάξει δεν θα το έλεγα πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που να έχετε ε, υπόψη είναι το, το εξή ε, ότι ε, πρέ, πρέπει να όπω και σε άλλε ανταλλαγέ όταν τι κάνουμε με ανθρώπου όχι διαζόσαι, ε, όταν πρέπει να τα ταχυδρομήσει τα βιβλία. Βέβαια, μπορεί να επιλέξει σε ποιον θα τα ταχυδρομήσει, αλλά να έχετε υπόψη ότι υπάρχει και αυτό. Πάντοτε το θέμα στα διαδικτυακά, στη διαδικτυακή ανταλλαγή αγαθών είναι τα μεταφορικά. Θα πρέπει μόνο μπορείτε να το ταχυδρομήσετε, να το στείλετε δηλαδή με κάποιο τρόπο το βιβλίο και αυτό ω γνωστόν έχει κάποια έξοδα. Το κακό με τα βιβλία είναι ότι το χαρτί είναι από τα πιο. Βαριά να το πω έτσι ε, πράγματα και έτσι τα βιβλία συνήθω, ε, ειδικά όταν είναι λίγο πιο μεγάλα, έχουν ένα όχι ασήμαντο βάρο. Και τα ταχυδρομικά εντάξει, όσο μένουμε εντό Ελλάδα ε, έχει καλώ. Είναι μέσα στο παιχνίδι, όπω εσύ θα στείλει και εσύ θα πάρει κάποιο άλλο βιβλίο. Επομένω, κάπω έτσι ε, στην Ευρώπη. Αρχίζει και ακριβένει λίγο το σπορ, να το πω έτσι, είναι λίγο πιο ακριβά τα μεταφορικά και είναι κάτι που το κάνει σε τακτική βάση, καταλαβαίνεις, πρέπει να υπολογίσεις. Αν θέλουμε τώρα να λέμε για παγκόσμια να το επεκτείνουμε και να επεκταθούμε και εκτό Ευρώπης Τότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όσον αφορά τα μεταφορικά, γιατί ναι, τελικά πολύ μπορεί να σα έρθει πιο φθηνό να αγοράσετε το βιβλίο που θέλετε, από κάποιου, ειδικά από, κάποιους, από τα πολλά site που το αποστέλνουν και δωρεάν, παρά να το ανταλλάξετε με αυτόν τον τρόπο. Ε, Όμω ε, είναι μία από τις ποιο δημοφιλεί κοινότητε και η ιδιαίτερη αξία έχει να μπορεί να βρει και πέρα ε, και βιβλία τα οποία δεν μπορεί να τα βρει ε, και πολύ. Πώ να το πω, ε, δεν είναι εύκολα για ε, ε, έτοιμα, α πούμε. Ε, βέβαια, πάρα πολλά ε, βιβλία μην νομίζετε ότι υπάρχουν. Δηλαδή, αν κάνετε μία αναζήτηση. Ε, εκεί πέρα, πάμε μία δέσαμε και χώρα. Θα βρείτε α πούμε ότι ελληνικά υπάρχουν 257 καταχωρημένα ελληνικά ε, βιβλία. Έτσι, μάλλον βιβλία στα ελληνικά, όχι ελληνικά, απαραίτητα ελληνικων συγγραφέων και δεν ξέρω κατά πόσου ε, σα έλκει βέβαια. Βιβλία στα αγγλικά σαφώ υπάρχουν ε, πολύ περισσότερα, αλλά ε, είναι, μια, είναι και αυτό μία καλή προσπάθεια. Ε, όσοι λοιπόν, μπορείτε να βρείτε το much, θα το σύνδεσμα, θα τον δημοσιάσεων μαζί με τους υπόλοιπους ε, συνδέσμους ε, μέσα με την ηχογράφηση τη εκπομπής πιο σωστά ε, ξεχνά. Από προηγουμένως ε, που λέγαμε για το Goodreads, ε, ε, μου θύμισε η φίλη μας η ότι υπάρχει και το και το άλλο το αντίπαλον δέος να το πω έτσι ε, ένα άλλο site για βιώφιλους του Thing, που δουλεύει και αυτό με αντίστοιχο τρόπο με το Goodreads ε, το είχα δει παλαιότερα και αυτό ε, να πω κάτι που δεν μου βέβαια να ε, πω κάτι που δεν μου άρεσε πρώτα και θα σας πω και για το Goodreads βέβαια ε, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι ε, μπορείς να εισάγει τη βάση δεδομένων του, στο ράφι στη σου, τη βιβλιοθήκη σου α ας πούμε την προσωπή και είναι να εισάγεις δωρεάν μέχρι 200 βιβλία από εκεί και πέρα πρέπει να πληρώσεις ε, δεν ξέρω αν θεωρείται τρελόγιο αυτό το ποσό αλλά αν πας ε, για 25 δολάρια Αμερικής ε, εκεί γύρω στα 22 ευρώ Κάτι τέτοιο ε, μπορεί να καταχωρήσει μετά όσα βιβλία θες Υπάρχει και η επιλογή για 10 δολάρια, αλλά τώρα αυτή, το στο τέλο του χρόνου θα παραπάνω. Έχει αυτό το κακό λοιπόν το Library thing ε, Βέβαια το Goodreads έχει το άλλο είναι δωρεάν. Μπορεί να καταχωρήσει όσα θε χωρί κανένα κόστο. Είναι σαφώ πιο δημοφιλέ. Βέβαια έχει δεχθεί κριτική. Και, να το πω έτσι, μπορεί και σε κάποιους νομινέρης το γεγονό ότι είναι συνδεδεμένο με το Amazon. Δηλαδή, το... στην ουσία το Amazon έχει κάποια στιγμή, πριν από 1,5-2 χρόνια, δεν να αγόρασε το Goodreads. Βέβαια, μέχρι στιγμής, εκτός βέβαια ότι Πρώτο προτινόμενο πάντα το Κούντριτζ σου βγάλει από το Amazon ή θα προσπαθήσει να σε στείλει στο Amazon για να το αγοράσει. Ε, μέχρι στιγμή δεν μπορώ να πω ότι η κοινότητα το Κούντριτζ έχει διαπιστώσει κάποιε ε, φοβερέ ε, αλλαγέ ή παρεμβάσει του Amazon. Βέβαια, νωρί να ακόμα θα δείξει. Ε, βέβαια, το Amazon πουλάει ε, ε, προσωπικά δεν περίμενε να βρω κάτι στι κλινικέ. Δηλαδή υπήρχε μια ανησυχία μήπω οι για βιβλία που πουλάει το Amazon θα είναι επηρεασμένε ή κάτι τέτοιο ε, δεν έχω ενδείξει μέχρι στιγμής και μην ξεχνάω ότι το Amazon πουλάει όλα τα βιβλία τα πάντα που μόνος δεν νομίζω ότι θα θα έμπαινε ή θα μπει στον κόπο να ευνοήσει κατά κάποιο τρόπο ο δικό, δικό του δεν έχει δικό του βιβλίο να το πω έτσι τώρα το μέλλον θα δείξει έτσι ε, μόνο αυτό μπορούμε και όπως έχει Αποδείξει πάρα πολλέ φορέ η ιστορία του διαδικτύου ε, α, οι καταναλωτέ, να το πω έτσι, τα μέλη, η διαδικτυακή κοινότητα. Αν θέλετε, έχει αποδείξει ότι αυτό που λέμε υπάρχουν και αλλού το έχει κάνει αρκετέ φορέ. Επομένω, δεν νομίζω ότι θα διστάσει κανεί να το κάνει. Έχει μία ε, περιπτώσει, θα ε, σα πω βέβαια και συγγνώμη ότι συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα τη εκπομπή μα. Θα είμαστε σχεδόν λιγότερο από μία ώρα ε, ακόμη μαζί και να πω ότι τρέχει ε, και ο τέταρτος διαγωνισμός τραγουδιού του Music Heaven είμαστε πλέον στον τελικό στην τελική φάση που δεξάγεται μεταξύ 4 και 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου, λοιπόν Ιουνίου ψηφίζουμε για το αγαπημένο μας τραγούδι 39 τραγούδια ε, είναι στην λίστα επιλογή του τελικού και από αυτό θα ανεδηχθεί το καλύτερο. Κατά. Το τραγούδι θα πάρει την προτιμήση του κοινού για ε, αυτά. Α, για, σύνομαι, για τον τέταρτο διαγωνισμό του τραγουδίου και θα πάρει και τα βραβεία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε αναλυτικά εδώ πέρα. Ε, λογικά, όσοι παρακολουθήσετε όλο το διαγωνισμό έχετε ακούσει ήδη τα τραγούδια αυτά. Μία ακρόαση ακόμα δεν έβαλα σε ποτέ κανέναν όπως ε, λέω και εγώ και ε, καλό είναι και να μην τα έχετε ξανά μπείτε, ακούστε, ε, ε, δώστε μια ευκαιρία στους ε, νέους δημιουργού και ε, πας περιπτώσει με την ψήφωση σα ή ε, ε, όχι μπορείτε ε, αν θέλετε να στηρίξετε αυτά που σα φαίνεται καλύτερα είναι μια ευκαιρία να δείξετε και εσείς ε, και εμεί, δηλαδή, να το πω έτσι, να δείξουμε και εμεί σαν ακροατές, ω ε, ακροατές μάλλον, ε, προς τα που κλείνουν τα ακούσματά μας. Τι θέλουμε να ακούμε από τους α, δημιουργούς, α, από τους συνθέτες, από τους τυχουργού και γιατί όχι και από τους α, ερμηνευτές. Έβαια, ε, μέχρι στιγμή μυρήση, να πω εγώ που ε, είχα, δεν καταφέρα Δυστυχώ κάποια group να τα ακούσω λόγω κάποιων προβλήματων, ε, να πω όμω ότι ε, Όπω έκανε και παλαιότερα το σχόλιο, από τι συνθέσει, από τη μουσική, μπορώ να πω ότι αρκετά ικανοποιημένο και ευχαριστημένο. Ε, από το στοίχο, όμω, ε, τι περισσότερε περιπτώσει, ε, μπορώ να πω ότι δεν έμεινα ευχαριστημένο. Είμαι λίγο πέρα μέσα από του στίχου που άκουσα σε αυτό το διαγωνισμό. Δεν ξέρω τι είναι οι προσωπικέ μου προτιμήσει περίεργε, το δέχομαι. Πασπαθώσει αν θέλετε, αυτήν η γνώμη. Εμπασπένω. Πάμε να ακούσουμε και το τρίτο μέρο από το καλοκαίρι από τις εποχές του Χάιντ. Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το καλοκαίρι από τις εποχές του Χάιντυν με τίτλο «Η ανάταση των ψυχών» θα λέγαμε, σαφώς επηρεασμένος ο Haydn, και ε, από το θρησκευτικό θα λέγαμε ε, θέμα στα ε, ε, έργα του. Ε, Λοιπόν, μιλώσαμε λοιπόν, είπαμε αναφέραμε κυρίως για το ένα σύστημα ανταλλάγης το διεθνές, το BookMurch. Ε, σε αντίστοιχο μήκος κύματος, ε, κινείται και μία εφαρμογή, θα λέγαμε για, κυρίως, για, για κινητά, τα οποία... Είχε δει έντονα σαν ελληνική εφημίσθηκε και τα σαν εφαρμογή από εφημερίδες και άρθρα στο διαδίκτυο. Ε, δεν ξέρω πόσο δημοφιλής ε, είναι για να ε, πω την ε, αλήθεια. Ε, Λειτουργεί και αυτή με ένα ε, θέμα... Ε, με ένα σύστημα ε, ανταλλακτικό, καθαρά. Εδώ πέρα, όχι με πόντου. Λειτουργεί, ε, λειτουργεί με το σύστημα ένα προς ένα. Ένα βιβλίο δίνει, ένα βιβλίο ε, ε, Το συγγνώμη, να το όνομα τη εφαρμογή. Είναι Bukuku ε, Θα το δείτε γραμμένο στου συνδέσμους τη ε, εκπομπή και είπα η επόμενη εφαρμογή για ε, κινητά, για Κίνητα μέσα δικτύωσης, ε, νομί, ε, για δηλαδή είτε για ταμπλέτες είτε για κίνητα και υπάρχει και για α, Android, έτσι, για το λειτουργικό σύστημα Android και για το α, φυσικά το λειτουργικό της Apple για τα iPhone, το iOS, α, το λειτουργικό σύστημα. Ε, πόσος κόσμος συμμετέχει δεν γνωρίζω. Ε, αρκετοί φαίνεται να έχουν κατεβάσει την, ε, την εφαρμογή. Έτσι, αλλά πόσο το χρησιμοποιούν, ε, γύρω, δηλαδή λέω αρκετοί, γύρω στις ε, περίπου 5.000 ή κάπου τόσους... Ε, ε, Μα δίνει το Android τουλάχιστον, το Google Play Store. Να το πω έτσι. Πας πάση δεν ξέρω πώ τι χρησιμοποιούν ενεργά. Και εδώ πέρα είναι: ζετα βιβλίο, δίνει ε, βιβλίο. Ε, και είναι ο βασικό κανόνα. Ένα βιβλίο δίνει, ένα παίρνει. Τώρα πώ. Ε, ε, έχει διάφορε ευκολίε για να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι, μέσω του EZBN, δηλαδή, να σου περάσει αυτόματα τα βιβλία και λοιπά. Μη δεν έχει συνδρομέ και τέτοια. Ε, σε αφήνει και σε έτσι. Σε αφήνει να πάρει ένα βιβλίο και να δώσει κάποιο όλο. Ένα προ ένα είναι εδώ. Η ανταλλαγή έχει ένα καλό με την έννοια ότι βοηθάει τι ανταλλαγές ε, μέσω δεδομένων, γεωχωρικών, να το πω έτσι δεδομένων, το γνωστό geolocation και ε, έτσι στην ουσία την μπορεί να δεις τα βιβλία που προσφέρονται ή ζητούνται, ε, ε, που βρίσκονται οι άνθρωποι που τα ζητάνε, τα και να δεις δηλαδή αν είναι κοντά σου ή μακριά σου, έτσι να διευκολυνθεί κάποια ανταλλαγή χέρι με χέρι να πούμε και να λιτώσει στα ε, έξοδα μεταφορά αυτό βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε είναι, ε, θα είναι πολύ πιο επιφυκτό στις, στα μεγάλα αστικά κέντρα μεγάλε σε μεγάλες πόλεις, αυτή είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη ε, εκεί πέρα έχει αρκετό ενδιαφέρον να ε, η αντελαγή χέρι με χέρι και όπω βλέπω συχνά και σε αντίστοιχε αγγελίε, ε, σταθμό μετρό. Ναι, το μετρό ενώνει την Αθήνα τουλάχιστον. Αφιλειπιστούν και θα ότι κάποια στιγμή θα κάνει το ίδιο για αυτούς Αλλά εν πάση περιπτώσει και την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν βλέπω να το λιτώνετε το ταχυδρομείο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώ δημοφιλεί την εφαρμογή, αν είστε, είστε κάποια από ε, εσείς μέλη την έχετε χρησιμοποιήσει ή οτιδήποτε θα χαρούμε να συνδεθείτε εδώ με τον σταθμό μας και να μας πείτε τις εντυπωσει σα και να μας πείτε και τις εντυπώσεις από τη χρήση και να μας προτρέψετε ίσω ή να τη χρησιμοποιήσουμε ή όχι εν πάση περιπτώσει αυτή είναι λοιπόν η εφαρμογή η εφαρμογή είχε κάνει τον κύκλο τη το διεφημιστικό στα μέσα. Ε, δεν την έχω χρησιμοποιήσει όπως είπα ε, και δεν μπορώ να πω κάτι. Οπότε είναι αυτό το θέμα που εμάς τουλάχιστον εγώ μένοντας από αρχή είμαι λίγο πιο σε αυτό. Το θέμα των, α, της ευκολίας, της μεταφοράς των μεταφορικών κλπ. έχουνε έχουμε ένα θέματάκι και πέρα και την, όσο να και αυτά ένα κόστος α, είναι και πραγματικά και εγώ τα μψωνίζω η πρώτη μου προτιμήση είναι πάντως τα ιστοσυλίδες εκείνες στα μαγαζιά αν θέλετε τα διαδικτυακά μαγαζιά τα οποία έχουν δωρεάν ε, μεταφορικά δεν θέλω να μπλέκω τον υπολογίζω πόσο το ένα πόσο το άλλο και ευτυχώ υπάρχουν ε, πολλά Μόνο καλό είναι να τα λαμβάνουμε και αυτά η υπόψη μας πάμε όμως να ακούσουμε και το τέταρτο και το τελευταίο κομμάτι από το έργο του Χάιντιν για το κολοκαέρι. <Συγλίδι> Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και με αυτό το μέρος κλείνουμε και τη σύνθεση του Haydn εποχές, το καλοκαίρι μάλλον τη σύνθεση του Haydn εποχές και να πούμε ότι αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος δεν και αυτό πως το αντίστοιχο του Βιβάλτη, η καταγίδα. Ε, ο μέρος μη σας εκπλήσει ο σημερινό καιρός και οι καλοκαιρινές ε, καταγήδες όπως βλέπετε είναι κάτι το οποίο ε, είναι συνηθισμένο Πω, ενοχλητικό σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό μέρος του καλοκαιριού. Καλά βέβαια οι καταιγίδες να είναι καθημερινές και όχι Σαββατοκύριακα, αλλά τι να κάνουμε, τυχαίνει και έτσι δεν πειράσει το θέμα είναι ότι μια καταιγίδα συνήθως ε, το καλοκαίρι δεν αστέλει και τόσο πολύ τις δραστηριότητε, μας, ο κύριος παραμένει ζεστός, έχουν ένταση μεν μικρή διάρκεια, ε, Εντάξει, που σχέσει λίγο αέρα οποίο είναι ο αλλά συνήθως οι θερμοκρασίες δεν είναι απαγουρευτικές για τις άλλες ε, δραστηριότητε. Εν πάση πληθώς, να επιστρέψουμε στο θέμα τη εκπομπή μα, που είναι σήμερα το κυρίω θέμα, γιατί είπαμε και κάποια αρκετά πράγματα. Ε, το οποίο είναι οι ανταλλαγέ βιβλίων. Είπαμε για site το, το οποίο είναι πιο εμφανίζονται πιο εξειδικευμένα στι ανταλλαγέ βιβλίων. Τώρα πάμε να δούμε μια άλλη ιδέα. Πάμε ένα βήμα παραπάνω. Πάνω. να το πω έτσι και πάμε σε κάτι διαφορετικό σαν προσέγγιση και σαν ιδέα και μιλάω για το book crossing το book crossing έχει, είναι περισσότερο ε, χάρισμα βιβλίο, δηλαδή χαρίζουμε βιβλίο, χαρίζουμε ε, είναι δεν αποδείτε σωστά όρους που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι book crossers όπως λέμε ε, οι οποίοι ε, ασχολούνται με αυτό, ο ίδιος ο, ο όρος που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και είναι απελευθέρωση ελευθερώνουμε ένα βιβλίο και, υπάρχουν και το έχουν χαρακτηρίσει το books και ε, σαν πείραμα ένα παγκόσμιο πείραμα πάνω στις κοινωνικέ επιδράσεις ε, σαν ιδέα είναι πραγματικά ε, ε, καλή με την έννοια ότι ε, όχι απλά σε ένα βιβλίο σε κάποιον ε, φίλο γνωστό ή άγνωστο, αλλά το απελευθερώνεις, αφήνεις στην ουσία ένα βιβλίο κάπου, σε ένα σημείο, ε, για να το πάρει οποιοςδήποτε ενδιαφερθεί. Να το πάρει οποιοςδήποτε παράσει από εκεί, οποιοςδήποτε ενδιαφερθεί, το παίρνει και το διαβάζει. Ε, βέβαια αυτό είναι η μία πλευρά, η πιο παίζει πλευρά του νομίσματος που δεν... Ε, να το πω έτσι, ε, που δεν περιγράφει όλο αυτό το ε, φαινόμενο, αν θέλετε, ε, όλη αυτή την προσπάθεια. Ή, το άλλο που εκείνο που βοηθάει το διαδίκτυο γιατί θα μπορούσε να το κάνει, εντάξει, μια ώρα ιδέα τη διαβάζει, θα μπορούσε καθένα να το κάνει μόνο και τέλο. Εκείνο που κάνει το Book Crossing είναι ότι φέρνει όλου αυτού του ανθρώπου και του μια κοινότητα. Και ένα. Βασικό που κάνεις είναι ότι έχεις τη που... δυνατότητα με το book crossing είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς την πορεία του βιβλίου που απελευθέρωσες και, πώς το... και γι' αυτό να με το διαδίκτυο και την τεχνολογία. Στην ουσία τα βιβλία που τα απελευθερώνουμε μέσα στο book crossing ε, τους βάζουμε μια... Ετικέτα. Στην ουσία το δηλώνουμε και στην ετικέτα του ότι το βιβλίο αυτό έχει απελευθερωθεί και είναι έτοιμο να ταξιδέψει <laughs> <laughs> να επιστρέψει και δοκιμανικά αυτά από χέρι σε χέρι. Μέσω της ετικέτας λοιπόν αυτής μπορούμε να παρακολουθούμε τα βιβλία αυτά. Δηλαδή βάζουμε μια ετικέτα η οποία έχει ένα κωδικό, την κολλάμε μέσω του βιβλίου και αυτός το αφήνουμε το βιβλίο ελεύθερο, το δούμε μετά και τι ακριβώς εννοούμε και εν συνεχεία μπορούμε μέσω του διαδικτύου να παρακολουθούμε την πορεία του βιβλίου αυτού στον κόσμο. Πώς δηλαδή αυτό, ότι όποιος βρει το βιβλίο αυτό και το διαβάζει, μπορεί και να μην το διαβάσει, όποιος βρει το και βασικά Θέλει να το κάνει έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ε, αυτή είναι η μαγεία του πράγματος. Μπορεί να μπει στο site, το bookcrossing.com, στο site γύρω από το οποίο οργανώνεται η κοινότητα, και να δηλώσει ότι βρήκε ε, το βιβλίο αυτό, ε, να δηλώσει ότι το βρήκε και να, και να δει και να παρακολουθήσει μέσω της ειδικέτας, μέσω του... Ο που και να δει και αυτός ε, το βιβλίο αυτό ε, πότε απελευθερώθηκε πού την πορεία του έτσι, και αντίστοιχα αυτός που το απελευθέρωσε να δει την πορεία ε, αυτού του βιβλίου. και έτσι σιγά σιγά ε, δημιουργείται μια παγκόσμια κοινότητα και πράγματικά αν πάτε στην ιστοσελίδα του Book Crossing η οποία να πούμε ότι είναι και μεταφρασμένη στα Ελληνικά. Έτσι έχουν κάνει καλή δουλειά η ελληνική κοινότητα, γιατί στις θέσεις σελίδες από εθελοντές ε, μεταφράζονται. Και το ξέρω, γιατί και εγώ είμαι εθελοντής μεταφραστής, όχι στο book crossing ε, συγκεκριμένα, σε άλλες στους σελίδες ε, κάνω εθελοντικές μεταφράσεις και ε, ε, είναι, έχει κάποιο σημείο που μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο τα βιβλία και όσο α πούμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα εντοπίστηκε αυτό το βιβλίο ή πριν από λίγα λεπτά απελευθερώθηκε αυτό το βιβλίο και που απελευθερώθηκε ε, και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεις τα, τα βιβλία ε, βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο να αναζητήσει ε, συγκεκριμένο βιβλίο. Βέβαια, ε, ε, αν παρακολουθεί ένα βιβλίο, βλέπει πότε είναι κοντά σου, α πούμε, βλέπει κοντά σου ότι έχει απελευθερωθεί ε, κάπως κάπω έτσι δουλεύει. Αλλά ε, δεν είναι τόσο ο σκοπό του να σου βρει αυτό το site, να, ε, αυτή η κοινότητα. Μάλλον, πιο σωστά ε, πλέον. Πριν έμειναμε για κοινότητα όσον, το... όσον αφορά συγγνώμη, το Book Crossing, ε, δεν είναι σκοπό να σου βρει ένα συγκεκριμένο βιβλίο που το ψάχνει. Ε, για αυτή τη δουλειά θα έλεγα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα τα άλλα site που αναφέραμε. Εδώ ε, είναι περισσότερο ε, μια πολεμή μαγεία του άγνωστου, τη αναζήτηση, του ταξιδιού. Έχει τέτοια στοιχεία το Book Crossing που δεν τα έχουν τα άλλα site, αλλά είπαμε είναι τη ε, βιβλίο θα βρεις ποιο βιβλίο θα απελευθερωθεί ποιο βιβλίο θα πέσει στα χέρια σου και λιγότερο να αναζητήσεις το βιβλίο που θέλεις όχι δεν είναι εφικτό αλλά είναι, δεν είναι νομίζω το κεντρικό, η κεντρική ιδέα πίσω από αυτό το site πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα επανέλθουμε στο book crossing πάμε πάλι σε κάτι πιο σύγχρονο Και ακούσαμε, πήγαμε αρκετά χρόνια σαφώς μπροστά, Samuel Barber, Knoxville Summer of 1915. Καλοκαίρι του 1915, ακούσαμε ένα μέρος, με μια σπουδαία φωνή της Αμερικής, τη Leontine Price. Mm. Πάση περιπτώσει, είπαμε συνθέσεις για το καλοκαίρι, εναλλάσσουμε λίγο πιο παλιές, με λίγο πιο καινούριες έτσι, για να συγκαλύψουμε όλους. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Book Crossing και πρέπει τότε και το, δεν ξέρω πώς είστε, μέλη στο, ελληνικό, στο αντίστοιχο ελληνικό του Goodreads, να το πούμε έτσι, το bookia.gr που έχουμε πει και στο παλαιότερο, αλλά είναι ενδιαφέρον να δείτε ότι και το Bookia στηρίζει, τουλάχιστον έτσι λέει, ότι την κοινότητα του Book Crossing. Ε, όπως έλεγχα και προηγουμένως, το book-crossing είναι περισσότερο κοινωνικό έτσι, και λιγότερο χρησιμοθερικό. Αν θέλετε, την εντύπωση που μου έχει κάνει. Δεν είμαι ενεργός του λάστον αλλά έχει, έχει ενδιαφέρον. Το καλό είναι, λοιπόν, ότι έχει μία από αρκετά μέλη στην Ελλάδα και έχει δραστήρια ε, ελληνική κοινότητα. Περιπιτώντας το Book Crossing είναι τόσο πετυχημένο που έχουν καθιερώσει και ε, παγκοσμία ημέρα Book Crossing, την 21η Διεθνή ημέρα Book Crossing έτσι, την 21η Απριλίου. Έχει λοιπόν δραστήρια ελληνική κοινότητα. Το, μπορείτε να το αυτό να επισκεφτείτε το φόρουμ το ελληνικό φόρουμ του Book Crossing και θα δείτε εκεί πέρα ότι είναι αρκετά δραστηρία τα μέλη και πλέον διοργανώνουν και συναντήσεις. Στην, σήμερα πούμε, έχουν συνάντηση στην Κεφαλονιά, οι Book Crossers της ε, δεν ξέρω αν κατά κατάλαβα. Οι κορισκόνε εκεί ε, μα ακούνε. Δηλαδή, έχουν κάποια σύνδεση δηλαδή και μα ακούνε. Πάντω, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μη σα του χαιρετίζουμε και μακάρι να πάνε καλά. Οι απελευθερώσει βιβλιονικέ στην ομορφή κεφαλαιοποιούνται ε, πριν από μια εβδομάδα. Την πρώτη κυβέρνηση είχαν αθενέα συνάντηση. Έτσι, και διοργανώνονται διάφορα τέτοια ε, κοινωνικά um crossing. Και εκεί μέρα γίνονται. Ανταλλαγέ, να το πω έτσι, βιβλίο. Δηλαδή, ενδιαφέρον έχει η απελευθέρωση των βιβλίο. Τώρα, πού ελευθερώνουμε, να το πω έτσι, τα βιβλία παντού, θεωρητικά παντού. Βέβαια, και καταλαβαίνετε ότι αφήστε ένα βιβλίο στο ύπεθρο εκτεθειμένο, ε, εντάξει, μπορεί να χαθεί. Υπάρχουν όμω ε, γνωστά στου bookcrossers ε, στέκια, να το πω έτσι, ε, και τα οποία συνήθω. Ε, Καφετερίε σαν αυτέ που αναφέραμε την προηγούμενη ε, φορά και τα οποία έχουν αυτό που αφήνει το βιβλίο σου πολύ καλέ πιθανότητε να το πάρει κάποιο άλλο που αγαπά τα βιβλία. <coughs> πέρα από αυτόν τον περιορισμό, νομίζω ότι είναι πέρα από αυτό δηλαδή. Αν θες, ε, πόσο θα συνυκλοφορήσει το βιβλίο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο περιορισμό στο πώ θα το ε, χειριστείτε. Δηλαδή, πού θα αφήσετε το βιβλίο και τι θα. Ε, ε, ε, και τι θα γράψετε, τι θέλετε από αυτό το βιβλίο. Ε, Πάντω είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Βέβαια, σε όλα αυτά, ο υποφαινόμενο να πω ότι ε, δεν συμμετέχω ενεργά γιατί. Έχω και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, το έχω συζητήσει και σε φόρουμ και στη Λέση και στο Goodreads, σε φόρουμ που σχετίζεται με το βιβλίο. Δεν ξέρω αν το έχω πει και άλλη φορά από μικροφόνου. Ε, δύσκολα αποχωρίζουμε βιβλίο, δηλαδή ακόμα και να το έχω διαβάσει μία φορά ε, και, θα καθ... και να κάθεται άπραγο στη βιβλιοθήκη μου. Ε, δύσκολα. Αποχωρήσω το ένα βιβλίο δεν ξέρω γιατί, είναι κάποιοι άνθρωποι που α, σαν, σαν εμένα από ό,τι έχω καταλάβει, είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει με το του βιβλίο θα πάρουν ό,τι έχει να του προσφέρει και... Δεν του ενδιαφέρει να το ξαναδιαβάσουν ή δεν από τα βιβλία που θέλουν να τα έχουν στη βιβλιοθήκη του, θα το αφήσουν να φύγει, θα το τελακράσουν, θα το πουλήσουν να υπάρχει και αυτή η διέξοδο, θα το χαρίσουν πώς δεν θα το κρατήσουν Εγώ είμαι στην ε, άλλη πλευρά έτσι, στον ανθρώπου που συνήθως θα κρατάει τα βιβλία και γι' αυτό έχω και πρόβλημα χώρου πλέον στη ε, ε, βιβλιοθήκη μου έτσι. Έχει τα το καλά του, έχει και τα κακά του ε, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ενδιαφέρεστε, θα δείτε και το σύνδεσμο και μπορείτε να μπείτε. Στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκε και μια άλλη ελληνική προσπάθεια με τον τίτλο Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη. Ε, στην ουσία, δεν ξέρω, δεν έχω πέσει πάνω, υποτίθεται ότι είναι και όσχια, α πούμε, και και, ε, ε, κάτι σαράφια, ας πούμε, σε δημόσιου όπου κάποιο μπορεί να αφήσει να πάρει. Του λιωβρύνει να αφήσει άλλο βιβλίο και κάπω έτσι βασίζεται στην κοινωνικότητα. Δεν τα έχω δει αυτά, δεν έχει κάποιο κοντά στην ε, περιοχή μου. Τα περισσότερα είναι στην Αθήνα, υπάρχουν και σε άλλα σημεία έτσι. Ε, τα χανιά που υπάρχουν πάρα πολλά. Ε, δεν ξέρω, κάποιε φορέ τι εκπομπής από τους σώμας, έχει δεν έχουν από και πώ δουλεύουν ε, αυτά. Ε, καλό θα ήταν να μας στείλει ένα μήνυμα ή να συνδεθεί εδώ στο θυμό, πει του τρόπους και να μας πει τι γίνεται και θα χαρούμε να το ξαναπούμε στην, στην εκπομπή μας με αυτό όμως και με αυτό το θέμα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινή μας εκπομπής ελπίζω να σας κρατήσαμε μια μανία, μια μανία, λέω. Συνόμαστε, έχουμε μανία με τι συλλογέ όπω μου γράφουν τον επόμενο σχόλιο. Έχουμε μανία με τι συλλογέ βιβλίων αλλά και άλλων αντικειμένων. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε συλλογέ από όλα. Έτσι, όπω μου γράφουν και εδώ στο chat. Ελπίζω να σα κρατήσουμε μια όμορφη ε, συντροφιά αυτό το δίωρο το πογεύματινό δίωρο της Κυριακής καταλαβαίνω ότι ο Σκολακυριάζης είναι δύσκολα θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ όλου για την ακρόση να θυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα ε, θα έχουμε την Επαιτειακή εκπομπή για, για τη μάχη του Βατερλώ. 200 χρόνια συμπληρώνται φέδος από τη μάχη του Βατερλώ, που σωματοδότησε τη λήξη των Απολόντιων πολέμων και θα έχουμε μια εκπομπή ιστορικό. Ε, αφιέρωμα επομένως, η λάτρηση της ιστορίας. Ε, από τώρα κλείστε θέση, να το πω έτσι. Και φυσικά, η μουσική επένδυση θα είναι της εποχής. Είπαμε, 1815, αντίστοιχη η μουσική επένδυση. Και θα κλείσουμε πάλι με κάτι καλοκαιρινό. Ε, θα ακούσουμε λίγο Έκτορ ε, Μπεριόζ, ε, νύχτες ε, του καλοκαιριού. Εδώ πέρα με τη φωνή του συγκεκριμένου απόσπασμα είναι με τη φωνή της Τζέσι ε, Νόρμαν και τίτλοφορείται ε, ε, το άγνωστο νησί Λιλ, κονί στα γαλλικά. Από μένα, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.